στηχη 37. Κατά την επομένη δε ημέρα, όταν αυτοί κατέβησαν από το όρος, συνέβη να τον συναντήσει λαός πολλής. 38. Και ιδού ένα ένας άνθρωπος από το πλήθος του λαού εφώναξε και είπε «Βιδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίψες πλαχνικών βλέμμα στον ιόν μου, διότι μου είναι μονάκριβος». 39. Και ιδού. Τον καταλαμβάνει πνεύμα πονηρών και έξαφνα φωνάζει δυνατά και το πνεύμα τον σπαράζει με αφρόν από το στόμα και με κόπον πολλήν φεύγει από αυτού το δαιμόνιον αφού τον κουρελιάσει και τον κάμει ανέστητον. 40. Και παρακάλεσα τους μαθητάς σου να το βγάλουν και δεν οι μπόρεσαν. 41. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και είσαι ακόμη άπιστος από την κακία σου δε είσαι και διεστραμένη». Έως πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας ανέχομαι. Φέρε εδώ τον Υιόν Σου. 42. Ενώ δε ο νέος αυτός ήτο ακόμη στον δρόμων και ήρχε το προς τον Σωτήρα, τον επέταξε κάτω με βίαν το δαιμόνιον και του ετάραξε με σπασμούς ολόκληρων των οργανισμών. Ο Ιησούς όμως επέπληξε το ακάθαρτο πνεύμα και ιάτρεψε το παιδίον και το έδωκε πίσω στον πατέρα του υγιές. 43. Εκυριεύω το δε από έκπληξη για το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού που εφανερώνε το διαθαυμάτων τα οποία ήργει ο Ιησούς